Καλησπέρα. Γεια σα. Για την εκπομπή που παίζει τώρα, θέλω να πω κάτι. Πείτε μου. Ε, γιατί όρκα τρέμε, δεν λέει. Ναι, ναι. Είτε σαν πρόταση αυτό. Η όρκα τρέμει μόνο όταν η φωτινή πυλίει. Πολύ καινούριο. Αυτό είναι δικό σα πρωτότυπο, δηλαδή. Φάίνεται εξαιρετική ιδέα, μου φαίνεται. Τώρα σα ήρθε, είναι φρέσκο. Το Μην πείτε. είναι λοιπόν ένα κλεμμένο, α πούμε. Ε, εντάξει, είναι αυθεντικό, είναι, είναι δικό σα τώρα. Δεν Θα το πείτε. Θα το πω, θα το πω. Να είστε καλά, πολύ καλό. Ευχαριστώ, γεια. Γεια, γεια. Μα χορτάσατε χιούμορ. Ωραία, παιδί μου, ακούτε με τσεκά και λέει σε δύο χρόνια, άμα θα αναλάβει την κυβέρνηση, θα μειώσει τον έφηβο 30%. Καλά, εδώ θα ξαφανίσει τα Εξάρχια, θα τελειώσει τα Εξάρχια. Ε. Περιμένουμε πολλά από τώρα. Εγώ θέλω να βγει αύριο, όχι μαλλίε. Όχι τίποτα άλλο. Ε. Έχω αγωνία να δω πώ τελειώνουν ε. τα Εξάρχια. Ε. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, οι βουλευτέ του και οι αντιπρόεδροι του με τσεκούρια έχουν αντρωθεί. Πώ να μην τελειώσει τα Εξάρχια, έχουν τον τρόπο του τον Έχει ακούσει κανένα δεξιότηκανα κροατή να λέει ότι μειώθηκε το έφια, εγώ το λέω. Από 1350 έδωσα 1050. Άλλωσα από 1080 από 180 έδωσε 140. Μειώθηκε για να μειώθηκε σχεδόν 3%. Ζήτω ΣΥΡΙΖΑ, Ζήτω ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, δεν λέω ζήτη στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πειώ το ΣΥΡΙΖΑ, δεν καταλάβει. Πήρου λιγότερο αυτού... γιατί δεν πούμε ζήτο. Αυτά που λέω μήτσο 3% μετά από δύο χρόνια που θα έχει πέσει, θα κάνει 3% έκτω. Το κανον Σήζα. Νομίζω Γιατί... το μεγαλύτερο πρόβλημα του Μητσοτάκη και εκείνη η κολοπηλάλα που το παλεύει μπας και προκαλέσει εξελίξεις Είναι αυτό, ότι σου λέει μην γίνει καμιά μαλακία και καλυτερεύσουν Λεύτε. τα πράγματα από τι αρχές του 17 και πάνε καλύτερα στο 18 Και το πιστοθεί όλο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ τη γαμπ***σαμε, θα βγαίνει 20 χρόνια αντίο ζωή Ε μου λέτε τι γίνεται με αυτού του αριστερού, γιατί είναι κατά του διαλόγου. Άκουσε σου, είπε ο Γιορασίλη, δημοσιογράφω. Αφού του αριστερού. Εκεί η Πιτασύνα, αλλά και οι κανονική ο Καλαμούκη, α πούμε. "Ο Καλαμούκι είναι η κανονική αριστερή. Λέει, τι λέει τουλάχιστον η κανονική. Από το καλαμπούτη καθότησε λίγο. Λέει, αυτό το θέμα είναι μεγάλη συζήτηση. Αυτό το θέμα είναι μεγάλη συζήτηση. Εκάντε τη γραμμένη τη μεγάλη συζήτηση. Ο καλαμούκη, λέει ότι είναι ο κανονικό αριστερό. Ο καλαμούκη που λέει του ριζαίω συριζαγί Αν λέμε του συριζαίω συριζαγί. Σαβίτης τι θα τους πούμε που κρατάνε και μαχαίρι Μα τι μου λες τώρα για τον καλαμούκι σου μιλάω Για αυτό <ΣΣΣ> σου λέω και εγώ Και μιλάμε <ΣΣΣ> τώρα ότι αυτή είναι η σοβαρή αριστερή. Άσε μας κουκλίτσα μου <ΣΣ> Ναι Η Ελένη Λουκά <ΣΣ> Εδώ σου πω, Αποστολή, δεν τρέπεστε, βρέ, να βρίζετε να λέτε προσευχέ να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Ντροπή σα να βρίζετε την ορθοδοξία. Ελένη, το κατάλαβε, σε σα... Άκου, Ναι, Άκουμα, Ριλουκά. Ναι, πε μου, τι Σε Σέσβησε μια καινούρια που βγήκε. Έχω μια νεολουκά. Θα αρχίσει να βγαίνει και στι κάμερε μπροστά. Υπάρχει ανταγωνισμό, ελεύθερη αγορά, sorry. Ποια είναι αυτή που με δείτε, ξέρω, και άλλη καινούρια. Και κάτι αυτοί του Χριστού κατά του Σωτανά και τέτοια αυτά τα δικά σου Ε μπράβο, μπράβο μακάρι να λέει για την Ορθοδοξία Μωρή θα σου πάρει τη δόξα Δεν με ενδιαφέρει η δόξα Τι Μα... δεν σε ενδιαφέρει σένα Τι να λένε για την Ορθοδοξία Λέει για την Ορθοδοξία αλλά δεν το λέει στο σπίτι της Πάει και το λέει έξω το λέει εδώ στο ραδιόφωνο Βγαίνει στα κανάλια πριν αυριμεθαύριο Μακάρι μακάρι κάρτα, θα σε ξεχάσουμε όμω σε σένα. Τι θα κάνει, τι σε κάνω δε εγώ. Δεν με πειράει. Υπάρχει τα μειώ για ζαβού. Όχι μια κυρία να Αβινη. Εκατομμύρια γυναίκε να βγαίνει να λένε να πούμε. Α είστε εκατομμύρια αυτέ είναι περιτριασμένε. Όλθου συντροπή σα που βρίζετε εννοσοξία και κοροϊδεύετε το. Έτσι είσαι, δώσε, πε στα παρουσία. Βεβαίω και θα τα πατέρα. Δεν ξέρω τι σε αυτή την εκείρα να το παίρνει το Αυτή η εποχή σα είναι σατανική. σατανική Το δρόμο του λένε ο πατέρατε. Ναι. Είναι αυτό που λέμε: Ο Σατανά δεν έχει όρια. Που λέτε Γιατί μόνο η Σάτειρα προσευχή. Τα έχει ω αγοραίο πρώτο. Έφαγα τη γίνα σαν να ζητάω. Την Παναγία Σκίζω τα βουνά, τη δικιά σου. Και παντού ρωτάω. Τι είναι αυτά τα πράγματα που βρίσκω. Ποιο τα μάτια που αγαπάω. Και κοροϊδεύετε την προθεότητα. Ποιο τα μάτια που αγαπάω. Αστήρευτη, δεν πες καμπάρι, δεν κουράζει με τίποτα. Σα αφήνω εγώ για να ξεκουραστεί. Έλα, έλα.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 Γιατί εγώ έχω ακούσει. Δεύτερη φορά Παπαδόπουλο για κουκουές. Μ, σαν να μου Ξαναμοβρωμά λίγο. Ο Πες πως... μου τη διεθνή σε ένα Για να σου μυρίζει, στου μυρίζει. Ο κομμουνιστής κατάλαβε. Πε φλουράκι, φλουράκι. Τρει φορέ στο γρήγορο. Πώ το Πώς λέγανε τη γυναίκα του Χαριλαού. Ά, Ά, τίποτα, σε κατάλαβα. Εντάξει, έλα, χάρηκα. Άκουσε ένα Να, ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. να τελειώσω, ναι, ναι, ναι. το λουλούδια του δικού σου του Παπαδόπουλου στον Η χρυσή αυγή πώ πάει με το ΣΥΡΙΖΑ, πώ συνδυάζεται που εχθέ ο συνάδελφό σου έλεγε του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ στη ρίζο χρυσαυγήτε. ΣΥΡΙΖΑ βγήτε, το... κύριε, μην τα λέτε λάθο. είπατε, ΣΥΡΙΖΑ βγήτε, του είπε. ΣΥΡΙΖΑ βγήτε, απλούστατα να ξέρετε ένα πράγμα. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να φτιάξετε, αύριο, όταν θα αρχίσουν και οι άδειε των ραδιοφωνικών σταθμών, να δω αν θα τα λέτε αυτά στο ραδιόφωνο ή θα κλέτε. Ξέρει κάτι, θα... σαμαρά τα λέμε και θα κλαίμε. Άπατε. Σαμαρά, τα λέμε και θα κλαίμε. Δεν μιλάμε για το Σαμαρά. Μιλάμε για δυτικό πολίτευμα. Εδώ δεν έχουμε δυτικό πολίτευμα. Εδώ εσείς ε, ρεζιλεύετε όλον τον κόσμο όταν δεν είναι αριστερό, όταν δεν είναι βελουχιώτη. βάλτε και τον ύμνο του Βελοχιώτη και ε, στάρματα σαν ομάδα να μα κάθε μέρα. Α, Α μην μα βάζετε ιδέε, δεν το έχουμε και σε τίποτα. Τόπες. Το πε, το ζήτησε, θα το βάλω. Το θέμα είναι μην το βάλετε ε. εσείς, που καπηλεύεστε διάφορα. Οι Σιριζέ, σε ένα... το Σιριζαυγίδη, εγώ δεν τον εστερνίζομαι, οι Σιριζέ. έχει ένα πράγμα υπόψη σου ότι.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 που θα, θα κοιτάξουν για τι άδειε. Να κάνω μια ερώτηση, ξεκινήσατε και εσεί από το Κουκουέ. Όχι. Εγώ δεν ξεκίνησα, εγώ ήμουν να από το Πολυτεχνείο Καλά, αυτό το έχουν πουλήσει πολύ. Αλλά καλά κάνει. Πουλάει ακόμα να το λε, να το λες, έχουν καπιλεφτεί το πολυτεχνείο Κνόδαλα, εσύ γιατί να μην το πει. Το πολυτεχνείο να μην το πιάνετε. Στο... Δεν πιάνουμε το πολυτεχνείο. Γιατί Τα σούργελα αυτά που το πουλάνε από εδώ και από εκεί το περιφέρουν πιάνουμε. Γιατί λοιπόν, άσκημα από το πολυτεχνείο... χάμω, πολύ σ άκουσα. Ela, na Ela. Já to stołu. Εντάξει, το γενικό είναι έχω... ευκολόπητο. Πε το. Να μι... Έχουμε να μιλήσουμε δύο χρόνια. έχω να πάρω τηλέφωνο δύο χρόνια. Όσο ήταν η δεξιά, είχα κέφι για τώρα μα... Από που με παίρνει κανένα, και σα ακούω, Καμπάνα. Ωραία, Μα. Γιατί να κάνω, σου. Λέω, τέλο πάντων, ε, και η πλάκα να σε πήρα τώρα μετά από δύο χρόνια. Ναι. Βγήκε Και βγήκε αμέσω. Μεγάλη πλάκα αυτό. Λέω, αυτό είναι σοβαρό θέμα. Ναι. Το θέμα Αλλά το θέμα είναι ότι τότε είχα όρεξη γιατί είχαμε του δεξιού απέναντι. Τώρα έχω Εδώ, να προσθέσω κάτι. Του δεξιού το έχω απέναντι, μην μπερδεύεσαι. Έλα, ρε τώρα για σένα, δεξιού. Εγώ, εγώ του ψήφισα, στο έχω πει αυτό. Τι να κάνω. Εντάξει, ψήφισε ξαφνικά του δεξιού. Τι πειράζει, μην τρέπεσαι. Μια και σε πειρα, mm. επειδή είσαι χορηγό του συνεταιρισμού ζωγράφου όπω θυμάσαι, θύμισε ότι εξακολουθούμε και υπάρχουμε. Η περιοχή. Ο, όχι, όχι ευλαμμένο συνεταιρισμό. Α, μπράβο. Άντε περιοχή. καλή ύπαξη ε ε έχει. Συγωθήνες με την ίδια πολύ. Υπάρχει και του γράφου. Α, θα πούμε πράγματα. Θα... Μα δεν κάνετε και τίποτα. Πώ δεν κάνουμε. Συνέχεια κάνουμε πράγματα. Αλλά δεν σε έπαιρνα γιατί δεν είχα διάθεση. Θα σου Αν πήγε το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, άντε, αγαπάω πολύ. Είναι καλά, έλεγε. Εκθε άρχισε να λειτουργή για το κορμί σου και έπαθά λίγο τράκκι να ρωτήσω. Ελληνιά θα έχει όλη τη σεζόν. Θα δείξει. Δεν ξέρει. Ξέρω. Έ, για παίρνει. Θα έχει, ναι. Αλήφια. Τώρα το που και πώ δεν έχει σημασία. Εσένα, σε ενιάζει αν έχει. Καλά, έχει λίγο σημασία το για πες μου πού. Για παίζουν που έχει σημασία. Μαρνάκι, δεν έχει σημασία. Πασαι με έναν καθαρό να πάμε να δουλέψουμε σε έναν καθαρό. Άση με τώρα με δικάζει. Πα τι να κάνω. Oh. Αλλιώ να κάτσουμε σπίτι μα. Έναν καθαρό παίζουμε. Να πούμε ότι θα πάμε σε αυτόν, στον έναν καθαρό. Έχει, την να τώρα. Αυτό. Αλλιώ. Δεν έχει ελληνοφρένη είναι η απάντηση και σπίτια μα και αντίο ζωή. Καταρχήν, σαν επίσημο πλέον γραφείο τύπου των γονέων τη Αρτέμιδο, να σου πω ότι έχουμε δεύτερο λύκειο. Εγκαινιάστηκε το δεύτερο λύκειο εχθέ. Τι άλλο θέλετε, ρε που. Άντε τώρα να βγάλετε καμιά ανακοίνωση σαν και αυτέ του ωραίου κάστρου, τι ωραίε. Δεν έχει τι προδιαγραφέ που θα έπρεπε για τα παιδιά. Ναι, αλλά Έλα, καημένη είναι σχολείο όμω. Και να έχει τι προδιαγραφέ κτηριακά, τι έχει μαθησιακά. Οπότε χαι στο. Α πάμε να τον καλό, τον λόγο έχει. <laughs> να θυμίσω για του γονεί οι οποίοι δεν πιστεύουν τι κινητοποιήσει ότι μέχρι και τον Ιούλιο έγινε κατάληψη του Δημαρχείου. Τα παιδιά βγήκαν στου δρόμου πολλέ φορέ για να διεκδικήσουν το δεύτερο Λίκιο. Επαναλαμβάνω προφανώ. Κάτι αυτή η δημοτική αρχή έκανε καλύτερα από του προηγούμενε. Μπορεί να έπληκαν κάποιοι άνθρωποι που τράπηκαν που φοβήθηκαν που ήρθαν σε δύσκολη θέση. Τη καινούρια έχει τι είναι, Ρηζέι. Όχι, όχι. Είναι υπάρχουν τρει παρατάξει νέα δημοκρατία. Κάποτε είχε 12 υποψηφίου 12 συνδυασμού στην Αρτέμιδα. Δεν βγάλει άκρη. Και οι προηγούμενε νέα δημοκρατία ήταν και αυτή τη είναι. Πώ θα βρίσκουμε μεταξύ του, δεν ξέρω. Να βρίσκουν ξέρω. όσο συντηρείται το θεματάκι παίρντω συστηματάκι και να βρίσκεται μέσχε. Έτσι. Εγώ λοιπόν κοιτάω τη δουλειά μου. Κοιτάω ότι αν ήμασταν οι γονείς, αντί για 100 ή μπορεί να είχαμε και αθλητικού χώρου που αξίζουν στα παιδιά, μπορεί να είχαμε παιδικέ χάρε. Κοίτα που δεν ικανοποιήσετε με τίποτα. Όχι να ικανοποιηθούμε επειδή πρέπει. Πρήκνε... Δηλαδή σου δώσα ένα σχολείο, κάτσε εκεί τώρα και άλλε κινητοποιήσει για αθλητικού χώρου τώρα. Ε... Μετά θα ζητήσετε και τη ζωή σα πίσω. Άσε μα αγάπη μου. <laughs> μια... Συμπέστα. Σε μια χώρα που δεν παρέχει τα αυτονόητα, προφανώ πρέπει να διεκδικήσουμε. Διεκδικήσαμε το λύκειο. Έχει ξεκινήσει από τον Θήμιο τον Τζάκο, έναν μεγάλο αγωνιστή τη περιοχή που του είχε πρίξει. Και συνεχίζουμε. Μονείς ξυπνάτε, ειδικά στις μικρές κοινωνίες. Μπορούμε να διεκδικήσουμε και αν είμαστε περισσότεροι θα έχουμε και άλλες απολαύσεις για τα παιδιά μας. Γιατί εμεί δεν είμαστε πολιτικοί. Να πάμε το κουστούμι να κόψουμε κορδέλα. Άλλη είναι η δικιά μας η δουλειά. Αποστολή, Έλα. τι κάνεις καμάρι μου, καλή είσαι. Καλησπέρα, η Δημητρούλα είμαι. Γεια σου Δημητρούλα μου, τι κάνεις. Καλά μάνα με oh, Να oh. πω, να σου yeah. πω, ο Λεβέντης, όποτε καταλάβει τι είναι, σαν και αυτούς που είχαμε στην κατοχή. Αυτά τα μουσχάρια οι που έχει στην κοινοβουλευτική του ομάδα δεν το έχουν πάρει, πάρει ακόμα. Ναι, και α το πει κάποιο τέλο πάντων ότι όταν γίνουν εκλογέ, να μπορεί να βάλει υποψή, υποψήφιο βουλευτή που το κόμμα τη Μέρκελ. Τι μα τα πρίζει εδώ, τα πάνω και τα κάτω. Α, εσύ με τον κολόγερο. Α, παππο. Πα. Εντάξει, κάπου like... μου, ελέγχει, ρέμισε. Άντε. Να, να σου πούν το στεναχώρησα το σημείο αυτό, μα βρίζει πολύ. Δεν πειράζει, Είπε ότι ολοκλη... πώ ολοκληρώθηκε η Τιτάνια και η Αγωνιώδη προσπάθεια. Αγωνιώδη? Ναι. Oh το κάνουμε ρε από στο το παλεύω. Θα τα μάθεις. Αν το στείλεις στο σχολείο του φίλου μας και μαθτί ποτά.